1,95 FM stereo. Την τετηνή ραδιοφωνική χρονιά θα πρέπει να υπακούσω στους κανόνες της δεσμευμένης δημοσιογραφίας, κλίνοντας το στόμα μου για ότι συμβαίνει με προκάλημα το ισχύον δημοκρατικό πολίτευμα. Αυτή την χρονιά θα πρέπει να κάνω το μικρόφωνο του ραδιοφώνου προέκταση της ασυνειδησίας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 Κύριες μου και κύριοι καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στον τοίχο Εδώ είμαστε στις 23 του Τρίτου του Σωτηρίου 2015 Όπου συμβαίνουν όλα αυτά τα ωραία γεωμάτα Είναι γεωμιστά με ελπίδα, αξιοπρέπεια και ελευθερία Κυρίες μου και κύριοι καλή σας ημέρα όπως είπαμε, καλώς ήρθατε Είμαστε εδώ, Γιάννης Λαζάρου, 4060 Είναι το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να μας κάνετε τις δικές σας παρατηρήσεις Και να πούμε καλημέρα σε όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι και μέσω ιερού Ιντερνεδίου Καλά φυσικά, από αέρος αέρο. Και στους φίλους που μας κάνουν την τιμή, στα φύλλα ραδιόφωνα που κάνουν την τιμή να, να μεταδείτουν αυτή την εκπομπή και στους ακροατές του, Την Κύπρο, στην Κοζάνη και Αλάχου. Καλημέρα σε όλους τους φίλους λοιπόν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πελοπόννησο, Νεμέα, Νάουσα, Κοζάνη και Αλάχου. Αφού έχετε την υπομονή και μας κάνετε την τιμή να μας ακούτε, ακούστε μας λοιπόν. Κυρίες μου και κύριοι, ξέρω πώς, τι παθαίνετε εσείς, αλλά προσωπικά όταν α, ακούω ορισμένες λέξεις α, και ορισμένα πράγματα α, σε αυτό που αποκαλούν ειδήσει, έτσι το αποκαλούν τώρα οι δύσεις, κάπως έτσι τελος πάντων, α, παθαίνω ένα ξαφνικό, ξέρω μου ανεβαίνει η λίμπιντος, πως αλλιώς να το πω, μου πέφτουν τα τριγλικερίδια, α, σε τι αναφέρομαι... Θα παρακολουθήσετε όλη αυτή την ιστορία με... Με... που έχει δημιουργήσει η υπόθεση του κυρίου Κατρουγκάλου <Λιμή> Λιμών και... Εντάξει, θα μείνω στην υπόθεση του κυρίου Κατρουγκάλου <Λιμή> Θα μείνω στο εξής <Λιμή> Παθαίνω, σου λέω, μου ανεβαίνει Μενεβαίνουν... λίπητος Πέφτουν τα τρικλικερίδια Όταν ακούω τη Νέα Δημοκρατία να μιλάει για ηθική Ναι, σου λέω Βγήκαν οι εκπρόσωποι της... Ακπρόσωποι, αντιπρόσωποι, ξέρω εγώ πες τους όπως θέλεις, Τα μόνιμα αυτά πράγματα τα οποία καταπίνουν δισεκατομμύρια τόσα χρόνια ε, κομματόσκυλα Με τον τίτλο τον οποίο αποκτούν απλό μέλος, ξέρω εγώ βουλευτής, Πρωθυπουργό, της γαλάζιας Τρούγκας Και της πράσινης να μην την ξεχνάμε Και μίλαγαν για ηθική Ναι σου λέω για την υπόθεση του κυρίου Κατρουγκάλου και μένα μου βάρασαν τα τριγλικαιρίδια μεγάλε 300. Τι να σου πω Αυτά είναι Και Θα γίνουμε κουραστικοί Και θα ξαναπούμε Ότι λαός που δεν τα γουστάρει αυτά Δεν τα στέλνει στον Κεάδα Τα στέλνει στο Βόθρο Κατάλαβες μετά περνάει το Ο Αχόρταγος τα παίρνει και τα πηγαίνει αλλού Και καταλήγουν στην Ψιτάλια και εκεί γίνεται επεξεργασία και τα εξαφανίζουν εντελώ. Αλλά επειδή αυτά τα γουστάρι. τα ξύνει, τι ξύνεται στην κλίσα του τσοπάνι ο λαό, τα γουστάρι. Γουστάρι τρελά, ρε παιδί μου. Γουστάρι τρελά. Να έχει μπουμπούκου, βορίδιδε, τέτοιου τύπου να πούμε. Βαλαβάνιδες τώρα, καινούργια προσώπατα. Λοιπόν γουστάρι τρελά, οπότε. λαός που δεν τα γουστάρι αυτά, είπαμε. Με την σειρά που σα είπα, τα στέλνει και τα εξαφανίζει στην εντελώ το βιολογικό. Οπότε κυρία μου και κυριέ μου Τι να κάνουμε οι άνθρωπες Θα πάμε σήμερα στο Βερολίνο Να προσκυνήσουμε Την πότα του Πασά Η οποία λέγεται Μέρκελε με, Στη Τζάντα θα πάμε Με λίστα μεταρρυθμίσεων Δεν γίνεται χωρίς λίστα μεταρρυθμίσεων Τώρα η λίστα του Σίτλερ στην Ελλάδα δουλεύει εδώ και 5-6 χρόνια to... okay. λοιπόν αλλά τώρα θα πάμε και με λίστα μεταρρυθμίσεων αλλά όμως προσέξτε χωρίς τη μαγιά που έκανε ο Βαρουφάκη με τις ασάφειες και τους δούλεψε τους κουτόφραγκους oh, δυο μήνες να πούμε τους δούλευε τους κουτόφραγκους κατάλαβες θα είναι με, με, χωρίς ασάφειες ε, αποσαφηνισμένη η λίστα θα λέει ένα και ένα κάνουν δύο και ο Μπακλαβάς γωνία ξέρω εγώ της αφεντικήνας εκεί της Μέρκελε. Λοιπόν. Για να του δόκει Να ανοίξει την κάνουλα λοιπόν, να του δόκει λεφτά Διότι όλος ο αγώνας γίνεται για τα λεφτά Κατάλαβες μεγάλα γίνεται Για τα λεφτά Γιατί έγινε τώρα Γιατί γίνεται αυτή η συνάντηση Γίνεται για τον λόγο των εξή, Διότι ε, ο κύριος Τσίπρας Απέστειλε μια επιστολή Είχε αποστείλει μια επιστολή ε, Στην κυρία Μέρκελε και η κυρία Μέλκε τον, τον αλυπήθη σφόδρα και τον κάλεσε σε, σε, σε συνάντηση. Την επιστολή αυτή κυρία μου και κυρία μου την έδωκε στην ε, δημοσιότητα yeah. ο κύριος Financial Times, ο ίδιος. Ο κύριος Financial βγήκε και την έβαλε και λέει λοιπόν «Της είχε γράψει ή θα πληρώσουμε τα δάνεια ή μισθούς και συντάξεις» της ειχε γραψει η θα πληρωσουμε τα δανεια η μισθού και συνταξεις της ειπε ο κύριος Τσίπρας. Κατάλαβε ο κύριος Τσίπρα, ψάχνει να βρει λεφτά, δανεικά, είπαμε δανεικά έτσι με τα οποία θα πληρώνει μισθούς, συντάξεις και δάνεια. Και θα φορτώνεται και άλλα δάνεια και θα φορτώνεται και άλλους τόκους. Είπαμε, για να μην σας κουράζουμε, ότι αυτή είναι η λογική τους. Επειδή δεν, δεν, δεν γνωρίζουν, ρε παιδί μου, ή τέλος πάντων είναι εντεταλμένοι, δεν ξέρω. Δεν έχουν στο μυαλό τους τι σημαίνει ζω σε ένα -καπιταλιστικό σύστημα. Δουλεύω, κερδίζω, απ' τα κέρδη ζω έτσι, ή πλουτίζω ή φτωχαίνω Ή πέφτω όξο Πώς να το πούμε πιο απλά Τα ξέρετε καλύτερα εσείς οι οικονομολόγοι Οπότε λοιπόν η προειδοποίηση που έκανε αυτό Αν θέλεις αυτή η μαγιά που έκανε ο Αλέξης Στέλνοντας την επιστολή ε, Στην κυρία Μέρκελε Ή Μέρκελ ε, η Δάνεια Την ανάγκασε την κυρία Μέρκελε Να τον καλέσει στο Βερολίνο Λοιπόν και... Ο κύριος Financial Times Ο ίδιος αυτό προσώπος ε, Έβαλε τον Peter Σπίγκελ Τον ανταποκριτή του Για να μας πει για την επιστολή Και τι λέει ε, Λέει η επιστολή τα εξής Στην κυρία Μέλκελ Προσέξτε Δεδομένου ότι η Ελλάδα Θα τα γράψω δεν έχει καμία πρόσβαση στι αγορέ και ενώψη της κορύφωσης τη κορύφωση των υποχρεώσεών μα την άνοιξη και το καλοκαίρι, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι οι ειδικοί πυροϊσμοί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε συνδυασμό με την καθυστέρηση των δόσεων θα κάνουν αδύνατο για την κυβέρνηση να εξυπηρετήσει το χρέο. Τα ακούει η Μέρκελε. ότι δεν θα εξυπηρετήσει το χρέο, έκανε κακά απάνω τη και κάλεσε τον Αλέξη, διότι συμπλήρωσε ο Αλέξη επιστολή. Η εξυπηρέτηση του χρέους θα οδηγούσε σε μια, σε μια οξία επιδείνωση της ήδη καταπιεσμένης ελληνικής κοινωνικής οικονομίας. Μια προοπτική που δεν θα ανεχτώ. Απατητής έγραψε ο άνθρωπος. <Συσχε> Όπου αποβρώμησε μέχρι εδώ. χέρι η Μέρκελα από το φόβο της. Και με αυτό το γράμμα τη γράφει ο Αλέξης σας καλώ να μην επιτρέψετε μια μικρή εκταμείευση χρημάτων και μια συγκεκριμένη θεσμική αδράνεια να σε ένα μεγάλο πρόβλημα για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Διότι μην ξεχνάς ότι ο Αλέξης είναι και ο σωτήρας της Ευρώπης. Κυρία μου και κυρία μου, και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο, η ασδήποτε ηλικίας, επαναλαμβάνω, λαός που τα γουστάρει αυτά τα ανέχεται. Στο μυαλό του κυρίου Τσίπρα δεν υπάρχει η, η, η έννοια, να την πω, η λέξη η εργασία. Το μόνο που υπάρχει είναι φέρτε δανικά, δανικά και ξεπούλιμα. Παρακαλώ. Καλή σας μέρα, κύριοι. Όχι, και τι να κάνουμε Συνάδει το ότι είναι ο Τσίπρας αριστερός Ξέρω εγώ τι να σου πω okay. <music> Είπαμε, τρία δύστα διαθέσεων mm. Πάλι θα τα λέμε <μύρω> Μου λέει, με ρωτάει μια κυρία εδώ συνάδει Μου λέει εε, Το μυαλό ενός γιατί εε, Συνάδει η σκέψη Ή σου πληρώνω το χρέος ή τους μισθούς Και τις συντάξεις να σου πω τώρα, κοίταξε να σου πω. Επειδή μα έχουν πια κάνει. Πρέπει μα έχουν εκπαιδεύσει. Πώ εκπαιδεύουν το χιμπατζή και πατάει τα κουμπιά εκεί πέρα και ενώ του πέσει μπανάνα, Μα έχουν εκπαιδεύσει στο τι ακούμε, στο τι αποδεχόμαστε και στο τι πιστεύουμε στο τέλο. Είναι, είναι, είναι, είναι θέμα εκπαίδευση. Έτσι μα έχουν εκπαιδεύσει και εμά. Αυτό ονομάζεται διπλωματία. Και επειδή είσαι τέρος και σύμμαχος είσαι τέρο και σύμμαχο τώρα με του βασανιστέ σου. Πρόσεξε, είσαι εταίρο και σύμμαχο με του βασανιστέ σου. Παράτερε συμμαχίε στην ιστορία υπήρξαν. Αλλά υπήρχαν κάποια ωφέλη για τα δύο μέρη. Εδώ, ποιο είναι το όφελο. Θα θέλαμε πραγματικά να δούμε αυτή τη χώρα που αποκαλείται ακόμα Ελλάδα, ποιο είναι το όφελο που έχει με αυτή τη συμμαχία που ονομάζεται την Ονομάζουν Ηνωμένη Ευρώπη ΕΕ και εμεί τέταρτο Ράιχ. Για να μην δεν βρίσκουμε βαρύτερη λέξη. Και αποδεδειγμένα είναι τέταρτο Ράιχ. Ποιο είναι το όφελο του μέρου. Που λέγεται Ελλάδα Από αυτή τη συμμαχία Αν κάποιος γνωρίζει Ας μας πάρει ένα τηλέφωνο Οπότε λοιπόν απαντώ στην κυρία Είμαστε εκπαιδευμένοι Στο τι ακούμε Ακούμε α πούμε ότι ο Τσίπρας είναι αριστερός Είναι αριστερός. Είναι αριστερά η Βαλαβάνη Είναι αριστερή πάει τελείωσε Πρόσεξε είναι αριστερός ένας άνθρωπος Ο οποίος βγαίνει ομά και σε εκβιάζει χειρότερα από τις σε Θεοχάρης ο Θεοχάρη. Ο οποίο στο κάτω-κάτω ένα υπαλληλίσκο ήταν των κατακτητών, τον είχαν βάλει εκεί πέρα και με τι πλάτε των Γερμανών κατακτητών έλεγε αυτά που έλεγε. Άσχετα μετά εσύ αν τον επιβράβευσες και τον έκανε βουλευτή, πολύ καλά έκανε. Εξάλλου, μία είναι η εποδό σου. Δημοκρατία έχουμε. Λοιπόν, είναι δυνατόν να καταπίνει την κυρία Βαλαβάνι αριστερό, αριστερόν αυτή τη στιγμή, όταν βγαίνει και σε απειλή ότι θα ε, θα σου στείλει την εφορία να σε κάνει ντάτσι ντάτσι. Κυρία Βαλαβάνη μου να σας πούμε έτσι μια παρεθεσούλα μια μικρή παρεθεσούλα σε ένα ευνομούμενο κράτος και σε μια καπιταλιστικό ε, οικονομική χώρα όπως είναι η Ελλάδα φυσικά και πρέπει να αποδίδονται φόροι φυσικά και πρέπει προσέξτε η εφορία να ελέγχει όλους μα όλους τους ε, υποτελείς πες τους κατοίκους αυτής της χώρας και να πληρώνουν αυτά που πρέπει να πληρώσουν Προσέξτε το τονίζω κυρία Βαλαβάνη Όχι ε, τους μισούς ή κάποιο μέρος Όλους να τους ελέγχει Και να πληρώνουν αυτά που τους αναλογούν Από εκεί και πέρα Όταν ένα κράτος χρησιμοποιεί Τα όργανα του που πρέπει να λειτουργήσουν Εκβιαστικά απέναντι στους ε, πολίτες του Αυτό δεν είναι κράτος Αυτό είναι βασανισμός δεν είναι κράτος όταν χρησιμοποιείς την υπηρεσία σου για να εκβιάσεις τον πολίτη σου δεν ο κράτο. κράτος και δεν ο αριστερό. αριστερός κατάλαβες κυρία Βαλαβάνη μου αυτή είναι τώρα εάν σου ξέφυγε λέμε λοιπόν εντάξει μας μύρισε λίγο καμία αντίρρηση αλλά πιστεύουμε προσωπικά ότι δεν σου ξέφυγε ήθελες να εκβιάσεις εκείνη τη στιγμή αλλά έως πρόσεχε τι λες μάθε να ομιλείς διότι δεν απευθύνεσαι σε ζώα, δεν απευθύνεσαι σε ψηφοκουβαλίτε, μόνον. Απευθύνεσαι και σε έλογα όντα. Κατάλαβε, κυρία Βαλαβάνη μου, αυτά είχαμε τα ολίγα να σου πούμε. Όταν το, ε, ένα ε, λειτουργικό μέρο του κράτου, πε το, όπω θε, μια υπηρεσία, την χρησιμοποιεί την για να εκβιάσει του πολίτε σου, εσύ δεν είσαι κράτο. Δηλαδή, τι είσαι αυτή τη στιγμή, η Χούντα που έβγαλε έξω την ΕΣΑ. Η της, την εφορία την έκανες εσά τη Χούντας να βγει να συλλάβει τους κακούς Έλληνες ποιοι είναι κακοί Έλληνε. Έλληνες αυτοί που οδηγήσαν οι πολιτικέ σας στο θάνατο στον οικονομικό στραγγαλισμό και πολλούς από αυτούς στο να πηδάνε από τα μπαλκόνια πλάκα μας κάμνετε κυρία Βαλαβάνη μου αλλά είπαμε ο εκπαιδευμένο ψηφοφόρο κουβαλητής πιθικας, σε λέει και αριστερή και το πιστεύει κιόλα. Συγνώμη από τους φίλους πήθηκε, δεν έχω τίποτα μαζί σας. Παρακαλώ. Γνωρίστε. Α. Μα και η ίδια έλεγετε πληρών. Λέει εδώ ένα φίλο, Βαλαβα... ο, ο, ο, ο κύριο Τσίπρα δήλωνε ότι δεν πληρώνω το μνημονιακό έμφυα εκείνη την εποχή. Κάτι τέτοιο. Μάλιστα είχαν κάνει και ομάδε. Ε, και εδώ, και, και στην περιοχή μα, είχαν κάνει ομάδε οι οποίε καλούσαν τον κόσμο να μην πληρώνουν. Προσέξτε, ενώ οι ίδιοι πήγαιναν κρυφά και του πλήρωναν. Τώρα λοιπόν, τον μνημονιακό νόμο του Σαμαρά, που ξέρω εγώ πώ λέγεται έμφυα ή οπωσδήποτε άλλο λέγεται, είναι καλό για την κυρία Βαλαβάνη, για την κυβέρνηση η οποία, η οποία είναι. Εξουσία αυτή τη στιγμή. Και σε καλεί εσένα να τον πληρώσει. Ενώ και οι ίδιοι δηλώνει όταν ήταν αντιπολίτευση, ότι δεν τον πληρώνουν. Όπω καταλαβαίνει μεγάλε, δεν είναι η παράνια. Είναι αυτοί τελικά οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με την πολιτική 30-40 τα τελευταία ειδικά 30-40 χρόνια. Χρίζουν κάποια εξέτασεις και δεν θα έλεγα ψυχιατρική. Έτσι πρέπει να κάνουν ανάλυση DNA να δουν τι κοινά στοιχεία έχουν με τα ανθρώπινα όντα. Με συγχωρείτε που ομιλώ έτσι. Αλλά πρέπει να γίνει μια ανάλυση. Παρακαλώ. Ναι. Και τι είπε, Δεν το αυτό. <Τι> πήρε θέση. <Τι> πήρε θέση. Όχι, γιατί πότε πήρα να πει είναι όργανα, τι να πάρω. Love, έλα μου τώρα να πούμε, έλα μου. Ναι, ναι, εντάξει τώρα, εντάξει. εντάξει, εντάξει ναι. to... ναι, ναι, ναι. Έχω, αυτό που μου είπε, αγαπημένα μου τηλεοπτική, εμπίπτει σε αυτό που ε, έχω πει επανειλημμένω, η δημιουργία εμφύλιων. Και το ότι στρέφουν την μία κοινωνική ομάδα όποτε γουστάρουν απέναντι στην άλλη. Διότι με, με έβαλε το εξή ερώτημα ο κύριο Τηλεακροατής. Πήρε θέση η Αδεδή για αυτόν για αυτό, τον εκβιασμό που κάνει η κυρία Βαλαβάνη. Πότε πήρε θέση η Αδεδή. Για να ξέρω δηλαδή. Εκτός από τους μεταμιστά και την καλοπέρα. Πότε πήρε θέση. Παρακαλώ. Καλώ την κοπέλα. Ah, στη Μαρία, στη Μαρία να τη. Ναι, ναι, να τα μεταφέρω. <σομίου> ναι. ε, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει... ε, ε, αυτή να ασκήσουν εξουσία. Δεν έχει σημασία να ζήσει ο άνθρωπο. <σομίου> Αυτό είναι στο μυαλό του. Ναι. Δεν τους ενδιαφέρει Δεν τους εν... Γιατί τους ενδιαφέρει Τι τραβάνε τι. Η, πρώτη... Η... Η πρώτη φορά αριστερά Είναι στυλ Γεωργαλά Να σου το πω Εσύ είσαι μικρή δεν τον ξέρεις το Γεωργαλά ε, Λοιπόν μα... ψάξε Όχι θέλω να πω Ψάξε να δεις τι ήταν ο Γεωργαλά <laughs> Να είσαι καλά θεοδοσία η φίλη μου η Θεοδοσία από τη Θεσολονίκη καταρχάς στέλνει τα συγχαρητήριά της για το Υπουργείο Κομμαντατούρ για το ρεπορτάζ της ε, Μάριας της Είναι καινούρια, όχι καινούρια είναι συνεργάτης καιρό του στην εφημερίδα μας τον τοίχο και έκανε ένα ρεπορτάζ. Παρακαλώ. Καλώς το παιδί. Καλή σου μέρα. Πρώτη φορά Χωρίς βαζελίνη όμως Να είσαι καλά Έλα γεια Εσύ κοίταξε μίσους και καλσόν και τον πριν την βρά Λοιπόν, Λέει λοιπόν η Θεοδοσία Αφού στέλνει τα συγχαρητήρια Στη Μάρια τη Τσολακίδη είναι συνεργάτες στον τοίχο Λοιπόν για το, πρώτο, για το Υπουργείο Κομμαντατούρ Το ρεπορτάζ που έγραψε Λοιπόν υπάρχουν λέει Συνταξιούχοι γέροι παλινοστούντε, Οι οποίοι παίρνουν, τους κόψαν λέει, τις Συντάξεις από τα 330 ευρώ Και απαντώ δεν τους ενδιαφέρει Δεν τους ενδιαφέρει Ο ψηφοκουβαλητής τους να είναι καλά Γλύφοντας το κόκαλο Και από εκεί και πέρα τίποτα Το ότι δεν τους ενδιαφέρει Φαίνεται και από το, από το γάβγισμα που κάνουν όλα αυτά τα καθεστωτικά ε, μέσα μαζικής εξαθλίωσης, τα οποία, πρόσεξε, έχουν έχουνε ξέρω εγώ μια ώρα, 40 λεπτά ειδήσεις, τα 25 λεπτά σου λένε πόσο καλογυμνασμένος είναι ο Βαρουφάκης και πόσο είναι εντεύχεις έδωσε. Αυτά, αυτά είναι, είναι σχεδιασμένα να γίνουν, αυτά είναι βαλμένα να γίνουν. Ο ίδιος ο πρωθυπουργό της χώρας, εάν δεν τα ανεχόταν αυτά, έπρεπε να βγει να ρίξει ένα μπινελίκι δημοσίω. Να τους πει: Στα κάτερε! Εδώ πέρα δεν είναι γαλαζοπράσινη στρούγκα με γερμανοαμερικάνικη κατοχή. Εδώ έχουμε πραγμα. δείξε στο. να βγει, ο... να του ξεφτιλίσει ο ίδιος Και όχι να κάνει μαγκές. Απαντώντας έμεσα λέει και ξεφτύλισε λέει τον ε, δημοσιογράφο του πρώτου θέματος γιατί του κανε μια ερώτηση προβοκατόρικη και οι κυβερνήσεις δεν πέφτουνε με τέτοια Αυτά είναι αειδείες μεγάλε Αφού είχε τα κάκαλα να ξεφτύλισει τον δημοσιογράφο ξεφτύλισε και γενικά αυτούς τους οποίους ε, υποτίθεται ότι θα εμάχεσω όταν ήσουν αντιπολίτευση και έλεγες και λες και από και λες αυτές τις ideas. Εδώ η χώρα έχει πραγματικά προβλήματα Μέσα στο μυαλό σας Μέσα στο μυαλό σας Υπάρχει τελικά πουθενά σε κάποια άκρη Η λέξη Η έννοια, εργασία Υπάρχει πουθενά Το μόνο που ακούς Δώστε ό,τι έχετε Θα σας στείλω την εφορία να σας ξεσκίσει Βάλανε και το αριστερό αστέρι της αριστεράς Να ξεπουλήσει εκεί στον ταϊπέδε τώρα Τα πάντα Να βάλουν λέει, τα λεφτά στα ταμεία Δώσ' μου δανεικά γιατί αν δεν μου δώσεις δανικά θα σταματήσω να πληρώνω τους τόκους, λέει ο, ο πρωθυπουργός Αυτό ρε μεγάλε είναι πολιτική Με συγχωρείς Και έχεις και κάτι άνω αόντα τα οποία φέρνουν το, τον ε, φοβερό τίτλο του ψηφοκουβαλητή Παρακαλώ Ναι, ναι, ναι, ναι, ευχαριστώ Και έχεις λοιπόν κάτι, κάτι απίθανα όντα τα οποία λέγονται Που νομίζουνε ότι αυτή τη στιγμή αυτή τη στιγμή τσιμπώντας πως το λένε το Βόδι με τη Βουκέντρα δηλαδή την κυβέρνηση και τους λες ρε ξυπνήστε ότι κάνεις αντιπολίτευση τι σημαίνει αντιπολίτευση ρε μεγάλε για να καταλάβουμε δηλαδή είναι αντιπολίτευση όταν λες την κυρία Βαλαβάνη μη με βρίζεις μη με τρομάζεις με τρόμαζε και ο Θεοχάρης με τρόμαζε και ο Σαμαράς με τρόμαζε και ο Βενιζέλ αυτό είναι κοινή λογική. Μπορείς να το καταλάβεις. Θα μου πεις να το καταλάβαινε. Θα ήταν αλλιώς η κατάσταση. Αλλά δεν πειράζει πάμε παρακάτω. Το θέμα λοιπόν είναι το εξή. Άκουμε έχουμε τώρα. <coughs> Προσέξτε τώρα να δεις πώς δημιουργούν θέματα και πώς στρέφουν τη μία κοινωνική ομάδα απέναντι στην άλλη, όποια στιγμή θέλουν. Και εδώ είναι που κατηγορείται η κυβέρνηση η οποία φέρει το πρόσημο τη αριστεράς που σημαίνει ότι έπρεπε να έχει μια άλλη ηθική αντιμετώπιση των πραγμάτων Εργαζόμενοι ελεγκτές της ΔΕΗ, ακούστε τώρα κατήγγυλαν ότι ένας καταναλωτής κακούργος τράβηξε μαχαίρι εναντίον της όταν πήγαν να ελέγξουν αν κλέβει ρεύμα το οποίο του το είχαν κόψει Προσέξτε, κινδυνεύει η ζωή μα γράφει η ανακοίνωση των ελεγκτών της ΔΕΗ Δώστε μας κάτι έξτρα συμπληρώνω εγώ Θέλουμε κι εμείς ρόπιτα. Λοιπόν, θέλουμε... Ε, τους είχαν βάλει και μάλιστα πριν ένα χρόνο, ενάμιση, επίδομα επικίνδυνης εργασίας. Αυτό λοιπόν τι στη... έγινε χτες, προσέξτε, έγινε τραγικό συνεργαστατικό. Δεν είπε αυτό το σωματείο της ΔΕΗ, ΕΤΔΗ. Δεν έβγαλε ανακοίνωση. Κυρία κυβέρνηση, εμείς ξέρουμε και έχουμε κόψει το ρεύμα σε πολλοί κόσμο. επειδή έβγαλε σε εξαγγελία... Για 300.000 οικογένειε που θα πάρουν ρεύμα, Μήπω πρέπει να κοιτάξουμε αυτό, Όχι! Πήγα να δουν, Μήπω είναι κλέφτη ο καταραμένο ο καταναλωτή που του κόψαν το ρεύμα. Καλώς το Χρήστο το φίλο μου από την Κυψέλη. Mm. Τι να πω, Ε, Χρήστο, μου έχει βγάλει η γλώσσα γούνα, ρε Χρήστο. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλή σου μέρα και σένα. Λοιπόν. Δεν καταλάβει, μεγάλε. Αντί λοιπόν να βγουν ω ε... κομμάτι του ελληνικού λαού. Αυτό το σωματείο της ΔΕΗ Και να πει Κυρία κυβέρνηση ορίστε παρακαλώ Επίδομα Επίδομα Θέλουν κι άλλο επίδομα Εντάξει Παρακαλώ Παρακαλώ Αμπράβο, εκείνα και θα κατε. Έλα, εντάξει, ναι. <Και> Οι αρλούμπε, τι οποίε σκαρφίζεται το κάθε συν... συνδικαλιστικό μουρικο γουρούνη στην Ελλάδα για να πωλήσει πνεύμα ή να αρπάξει να γλύψει κόκαλο, είναι γεμάτε αηδία, αγαπημένα μου τη λέω, κράτη. <Και> Αυτή τη στιγμή αυτοί λοιπόν σκαρφίστηκαν αυτό το κόλπο, διότι θέλουν επίδομα. Ε, θέλουν επίδομα. Αντί ω κομμάτι του ελληνικού λαού να κάτσουν να ενωθούν το λαό και με τα κομμένα ρεύματα, του ανθρώπου που έχουν κομμένα ρεύματα. Τώρα από εκεί και πέρα Η παρατήρησή σου είναι σοφή Και τίμια Είναι δυνατόν να πηγαίνει με λίστα μεταρρυθμίσεων Στη Μέρκελ ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Και ο ελληνικός λαός Που τον εξέλεξε δημοκρατικά Να μην ξέρει τι περιέχει αυτή η λίστα Σκέψου το λίγο ρε αυτό Υποτίθεται ότι είσαι ελεύθερος Υποτίθεται ότι συζήσει μια δημοκρατία Είναι δυνατόν Πήρε ο μπαμπάς Το φάκε και πήγε στην αφεντικήνα Και εσύ δεν ξέρεις τι περιέχει αυτός ο φάκελος Παρά θα, παρά θα εδώ Να στα παρουσιάζει με νόμους Και να σε σφάζει Αυτό είναι κυβέρνηση Αυτό είναι αξιοπρέπεια Αυτό είναι ελευθερία Ξέρεις εσύ τι περιέχει Περιέχει λίστα των μεταρρυθμίσεων Πάρε μας ένα τηλέφωνο να μας πεις Πάρε μας ένα τηλέφωνο να μας πεις από τα μέτρα βέβαια τα οποία είχε στείλει ο Βαρουφάκης που τα, ε, τα, έκανε, τα στείλε με σαφήνια πια και όχι ασαφή Έχουν μεγάλες εκπλήξεις μέσα Έχει αύξηση των φορολογικών συντελεστών Όμως δεν αναφέρον δημόσια πόσο κατάλαβες για να μην υπάρξουν αντιδράσεις Στη μεσαία τάξη, ποια μεσαία τάξη μεσαία τάξη που έμεινε είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι Το προσέχεις αυτό είναι αυτή η καινούργια οικονομοπολιτική θεωρία η οποία, ε, την οποία δημιουργήσαν ή τους έκαναν να δημιουργήσουν οι Έλληνες. <Κιλια> ναι, όπως το ακούεις, έχει... αλλά δεν λένε πόσο θα αυξηθεί. <Κιλια> λοιπόν, έχει ήδη ψηφιστεί φόρος, προσέξτε, 26% όπως σας λέγαμε προχθές, <Κιλια> για να τιμωρηθεί η Βουλγαρία, η Ιρλανδία και η Κύπρος για τις εισαγωγέ σας τα λέγαμε αυτά προχθές. <Κιλια> Επίσης η λύση θα προτείνει αλλαγή και φορολόγηση όλων των επιχειρήσεων. Κατάλαβες, επίσης άμεση αποκρατικοποίηση του Λιμένα Πυραιός, Λιμένα Θεσσαλονίκης ως και αεροδρόμια. Α, βέβαια. Ενοποίηση ασφαλιστικών ταμείων και ορίων σύνταξης. Αύξηση του ΦΥΠΙΑ στα ξενοδοχεία από 6 το 13%. Τα απανά αυτά. Αυτά περιέχει η, η σαφέστατη, πώς τη λένε, η, η, η, η, τώρα η, η σαφήνια η οποία απέστειλε ο στους αφού επί δύο μήνες τους δούλευε με ασάφειες. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι παρμένα, κυρία μου, δεν χρειά... πέριμεναν τον Τζίπρα να πάει <Τι> Αυτά όλα μεγάλε Αυτά όλα που άκουσες Θα τους δώσουμε ένα διαφορετικό όνομα Τον έμφια θα τον πούμε ε, Μούνφια Κάπως θα τον πούμε Μα Βγάλουμε το φί τη μέση για να μην θυμίζει το έμφια Και συνεχίζουμε μια χαρά μνημόνιο Και το μνημόνιο όπως είπαμε το λέμε τρίγανο παραράματος Και την ε, τρόικα τη λέμε Θεσμό <Τι <Τι> Το γιούγκερ το λέμε όσιο πατάπιο τη Μέρκελ τη λέμε ε, Αγία Μαγδαλινή το το λέμε Φόρμουλα 1, Φεράρι και προχωράει η κατάσταση αυτή ακριβώς είναι η κατάσταση όποιος μέσω προπαγάνδας θέλει να τη δει αλλιώ και να την ε, πώς να, πω, να την επικοινωνήσει αλλιώς με συγχωρείτε, λοιπόν κάποια προπαγάνδα κάνει λοιπόν, δύο να συμβαίνουν είναι εντελώ βλάξ που δεν είναι Έτσι, διότι σήμερα δεν υπάρχει και ιδεολογία να πίσω ότι φοράω παροπίδα Λοιπόν Ή γλύφει κάποιο κόκαλο Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση Για κοινωνική δικαιοσύνη Για ελευθερία και για αξιοπρέπεια Πάντως δεν ενδιαφέρεται Δεν ενδιαφέρεται καθόλου Μα καθόλου μιλάμε Έτσι yeah, Στη λίστα Λοιπόν μιλήσαμε και για τον ΟΣΑ Πρόσεξε τώρα ε, το παιχνίδι που παίζει ο Αλέξης σήμερα ε, Πηγαίνοντας στην Μέρκελ Πάει με, Ουσιαστικά με κάποια όπλα στην, ε, Στο μανίκι να το πούμε έτσι yeah. Το θέμα του ΟΣΑ που έδωσε τα χέρια με τον Κουρία Και υπέγραψε προχθές yeah. Και το θέμα του American, ε, το συγγνώμη, το German Marshall Fund Με το οποίο έπαιξε ο Βαρουφάκη. Δεν πανηγυρίζουν άδικα οι Γερμανοί. Προσέξτε, σας το έχουμε και στον τοίχο διαβάστε το, ε, για την πρόταση δήθεν που δεν ξέραν οι Γερμανοί που έκανε ο Γιούγκερ να γίνει ευρωπαϊκό στρατός. Καταλαβαίνετε μεγάλε, σου στέλνει εδώ το... Και παρέλασαν μάλιστα, υπάρχει και φωτογραφία στον τείχο δίδατη, παρέλασαν μπροστά στο Ευρωκοινοβούλιο, κρατώντα τη σημαία της... Ε... Ε, Ενωμένη σα Ευρώπης ε, στρατιώτες μισθοφόροι της Eurocorp πως τη λένε κατάλαβες εργοστάσια, όπλα ολόκληρος μηχανισμός τώρα να πούμε να λειτουργήσει αυτή η ιστορία και τελειώνει το θέμα εκτός από την οικονομική κατοχή έχεις και κανονική στρατιωτική κατοχή is... αυτά λοιπόν πρόσεξε μεγάλη τώρα ο ΣΑ ο ΣΑ ο μπαίνει στη λίστα για να ανοίξει αγορές στον κατασκευαστικό χώρο και στα δημόσια έργα με πολυεθνικούς κολοσσούς ο οποίος ο ΩΣΑ το παίζαν σε όλε τι ειδήσει πρώτο θέμα έδωσε λέει βρήκε ο ΩΣΑ κακές ελληνικές εταιρίες οι οποίες λαδώνανε αξιωματούχου στο εξωτερικό προσέξτε τώρα σας παρακαλώ δώστε λίγη σημασία σε αυτή την είδηση ε... Στη Σαουδική Αραβία, ξέρω εγώ, στην Αίγυπτο, ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες λαδώνανε λέει για να πάρουν τα έργα και ε, το έπαιζαν πρώτο θέμα και αυτά τα στάφερε την είδη σου ο Οσά. Βέβαια ο Οσά μεγάλη. Τι τον ενδιαφέρει δηλαδή αν λάδωσε, λέμε τώρα ρε παιδί μου μια κατασκευαστική εταιρεία είναι Αιγύπτιο και πήρε ένα έργο. Γιατί δεν μας λέει πόσα παίρνουν από τα, εξοπλιστικά, πόσα πήραν από τα εξοπλιστικά προγράμματα εδώ Βουλευτές και όχι μόνο Και Υπουργοί και Πρωθυπουργοί Γιατί δεν μας λέει το αλυσβερίσι το οποίο γίνεται Μέσα στην Ελλάδα Γιατί δεν μας λέει για τις Siemens. Γιατί δεν μας λέει για όλα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα Και μας λέει τι κάνουν οι ελληνικέ, προσέξτε Ελληνικές κατασκευαστικές στο εξωτερικό Ο ΩΣΑ είναι ο σωτήρας που μας έφερε αριστερά στην Ελλάδα Ο καινούριο. Αυτό που λες yeah. Αυτά τα κόλπα κάνουνε μεγάλε Παρακαλώ Ναι Ναι Ναι Εντάξει αλλαγή χεριών κάνουν Έχεις δίκιο Το θέμα λοιπόν είναι το εξή: Ο πικραμένος Έλληνας σε αυτή τη στιγμή με ένα μισθό Νομίζω ότι θα συνεχιστεί έτσι η ιστορία Και επαναφέρω την ερώτηση που είχα κάνει σε κάτι φίλους συνταξιούχου Πριν ένα-δύο χρόνια, ενάμιση Στην τη στιγμή σας κόψαν να ξέρω εγώ 100-200-300 ευρώ και παίρνετε 1000-1200 ευρώ σύνταξη Λέμε τον 800-900-1100 πόσα πέραλοι Αν αύριο το πρωί σας πούν πάρτε 300 Τι θα κάνετε, θα βγείτε στον δρόμο να τους κάνετε ντάτσι ντάτσι η ίδια ερώτηση απευθύνεται και στους φίλους μου, τους δημόσιους υπάλληλους. Yeah. Τι θα κάνετε, θα βγει η Αδεδή στο δρόμο, θα σας κατεβάσει στο Σύνταγμα. Yeah. Λέμε ρε παιδί μου τώρα, βάζουμε κάποιες ερωτήσεις. Yeah. Αυτά λοιπόν κυρία μου και κυρία μου κάνει ο περίφημος ο ΣΑ, ο οποίος ανακάλυψε αμέσως ότι οι κακές ελληνικές εταιρείες λαδώνουν στο εξωτερικό, ενώ οι καλές γερμανικές, αμερικάνικες εταιρείες δεν λαδώνουν στην Ελλάδα. Το πρόβλημα αγαπητέ μου είναι ότι ο Μπαρμπαμίτσος ο Μπαρμπαμίτσος δεν έκλεψε τίποτε, ούτε συμμετείχε στην αγορά αεροπλάνων τα οποία δεν είχαν πιλωτήριο έτσι, υποβρυχίων τα οποία να έγερναν τα οποία δεν έχουν βλήματα δεν συμμετείχε σε τίποτα ο Μπαρμπαμίτσος και όμως το μάρμαρο όλο το πληρώνει ο Μπαρμπαμίτσος αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν σε όλα αυτά αυτή τη στιγμή το παίζουν και σωτήρες του Μπαρμπαμίτσου και περνάνε μια χαρά στη μίζερη ζωή του. Ο Μπαρμπαμίτσος και η Πινελόπη δεν συμμετείχε σε τίποτα από όλα αυτά. Ούτε ήξερε ότι υπάρχουν. Τα καθεστρωτικά μιμιέμες χωρίς δεν βρίσκω άλλε, λέω τις τετριμένες λέξεις, τα οποία έχουν όνομα στην Ελλάδα και τα παρακολουθείς μανιωδώς, Λοιπόν έχουν όνομα λέγονται Μέγκα, Αντένα, Στάρ, όλα όλα όλα όλα αυτά Άρχισαν να φτιάχνουν τρομακτικά σενάρια για το τι θα πάθουν οι Έλληνες Αν γυρίσουμε στη Δραχμή στο εθνικό νόμισμα Από την ανάλυση όμως αυτή βγαίνει κάτι που πρέπει να ακουστεί Προσέξτε Αν είχαμε επιστρέψει στη Δραχμή και δεν μπαίναμε σε μνημόνιο Εδώ και πέντε χρόνια θα είχαμε πάρει μπροστά, θα είχαμε περάσει ήδη πέντε χρόνια θα είχα, με υποτιμήσεις και εγώ και τέτοια. θα είχαμε πάρει μπροστά Δεν θα είχαμε πουλήσει εθνικό πλούτο ε. Το μνημόνιο φίλε μου και φίλη μου είναι αυτό που είναι και έκανε αυτά που έκανε στην Ελλάδα Δεν αύξησε απλώς την ανεργία Κατήργησε την εργασία Προσέξτε Είχαν κάνει μια πρόβλεψη για την ενεργία αν βγαίναμε από τη δραχμή. Αυτό ακριβώ έκανε το μνημόνιο, μένοντα το ευρώ. Η μείωση του εισοδήματο η αγοραστική είναι μισή από ό,τι θα είχε συμβεί αν είχαμε δραχμή αυτή τη στιγμή. Για να μην πω καθόλου για του μη έχοντε εργασία. ΦΟΕ. Και η αβεβαιότητα το τελευταίο διάστημα έχει εκτινάξει τι αποδόσεις δεκαετών ομολόγων στα ίδια σχεδόν επίπεδα με αυτά που προβλέπονταν σε περίπτωση τη δραχμή. <Τι> Ε, Παραδείγματο χάρη πριν το φθινόπορο οι, αποδρα... οι αποδόσεις ήταν στο μισό από εκείνες την εποχή της Δραχμής οπότε μεγάλε να μην σε ζαλίζουμε με τα οικονομικά το τι έχεις μέσα στο μυαλό σου και στην καρδιά σου το ξέρεις μόνο εσύ yeah. να, σε, να σε ενημερώσουμε όμως ότι για τα θύματα ε, Έλληνες του Τρίτου Ράιχ Μέχρι εδώ ήταν η αξιοπρέπεια Παρακαλώ δώστε λίγη σημασία Ο υπουργός επί των εξωτερικών Κύριος Κοντζιάς Προτείνει να μην δοθεί νομική λύση Δηλαδή με μέσο δικαιοσύνης Αλλά πολιτική Λύση για τις θηριωδίες του Τρίτου Ράιξ Στην Ελλάδα Ακούτε Ακούτε Αυτός συμμετέχει σε αριστερή κυβέρνηση Προσέξτε Να μην δοθεί νομική λύση Δηλαδή μέσο δικαιοσύνης αλλά πολιτική λύση για τις θηριωδίες μία τέτοια πολιτική λύση είχε πρωτοδώσει και ο Κωνσταντίνος Καραμανλέας στέλνοντας το Μέρντεν πως τον έλεγαν αθωώνοντάς τον και στέλνοντας τη Γερμα... στέλνοντάς τον τη Γερμανία και με το πρόσχημα του θα σου πάρω σκλάβους εδώ να δουλεύουν δεν... έκανε τον Μπεκή ψιλοκομένη από εκείνη την εποχή αυτό ήταν πολιτική λύση εκείνη την εποχή συνεχίζει ο κύριο Κοντζιάς σήμερα προσέξτε να μιλάει για πολιτική λύση Και όχι λύση Μέσω δικαιοσύνης Και μάλιστα παρακαλώ Ναι Ναι Ναι Ναι Αναφώνησε καμιά δεκαριά φορέ ένα τελεακροατή. Ντροπή, ντροπή, ντροπή. Αυτά συμβαίνουν. Αυτά δεν είναι αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Αυτά έρχονται να ολοκληρώσουν το έργο του τέταρτου Ράιχ σε μια χώρα που αποκαλούνται Ελλάδα. Βάζει ασπίδα ο κοτζιά. Το να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη ΕΕ, έβαλε πάλι του μετανάσταση. Τι δουλειά έχουν να πούμε, Έχουμε μπερδέψει τα μπούτ μα εδώ πέρα. Η λύση για τις θηριωδίες του Τρίτου Ράικ στην Ελλάδα με τους μετανάστε, μόνο αυτοί μπορούν να καταλάβουν Οι, όσο για τον του Σφουντούρη από το Δίστομο τους νεκρούς κομιώτες, καλαβριτινούς και άλλα μαρτερικά χωριά στην Ελλάδα ας ρωτήσουν, ας σηκωθού, κάποια στιγμή θα σηκωθούν δεν μπορεί και θα ρωτήσουν τους συγχωριανούς τους κάνατε ωραία για το δικό μας αίμα Α απαντήσουν αυτοί, αυτοί που αυτή τη στιγμή υποκύπτουν σε αυτά που έκανε ο Γκάουκ ο πρόεδρος ο Γερμανός με τον Παπούλια και σας είχαμε παρουσιάζει για το, για το Γερμανικό Ταμείο για το Μέλλον και ο Δήμαρχος Καλαβρίτων θα πάρει 100.000 ευρώ για τον πολιτισμό λέει και για την νεολαία και μάλιστα από ό,τι μαθαίνουμε θα πάρει λεφτά εδώ και το κομμένο δεν είναι κοντά για το δίστομο δεν γνωρίζω ακόμη μόλις μάθω θα σα το πω αν το βάλουμε και στην εφημερίδα. Λοιπόν. Αυτή είναι η κατάσταση μεγάλη Ότι αυτή τη στιγμή Προχωράει Η δημιουργία του ελληνογερμανικού Ταμείου για το μέλλον Προσέξτε Οι Γερμανοί ενδιαφέρονται για το μέλλον σου Λοιπόν Που συνέστησε ο Γκάουκ με τον Μπαπούλια Για να πετάξει ένα κοκαλάκι Στους σφαγμένους Στους απογόνους των σφαγμένων Και όμως υπάρχουν απόγονοι σφαγμένων Που το δέχονται το κοκαλάκι Χωρίς ίχνος αξιοπρέπεια. Παρακαλώ Κοίταξε να σου πω κάτι Δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτα κύριε τηλεοκρατά μου να πέφτει κάτω Ο Κοντζιάς αυτή τη στιγμή μπορεί να γαυγίζει Ότι θα μολύσει τους μετανάστες για ένα συγκεκριμένο σκοπό Για να γίνει απαραίτητος Απαραίτητη η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Στρατού Που είπε ο Γιούνκερ Έτσι δεν είναι Πολύ δεν το τονίζει Οπότε η Ευρώπη για να αμυνθεί τι θα κάνει Θα σου στείλει εδώ Ευρωπαϊκό Στρατό να αντιμετωπίσει το πρόβλημα Άνθρωποι επαναλαμβάνω Οι οποίοι τα τελευταία 30-40 χρόνια Ασχολούνται με την πολιτική Χρήσουν εξέτασεις DNA πια Άστα τώρα να πούμε και οι πολιτικοί του... Πάρτα τα βιογραφικά τους. Όλοι έχουν αγωνιστική δραστηριότητα. Δ, δ, δ, δουλειά δεν έχει κάνει κανένας. Ναι, παρτα τα, από τα προκρατοκλασάτα μέχρι τα πεμπτοκλασάτα στελέχη. Δουλειά δεν ξέρει κανένας τι θα πει. Αν υπηρέτησε στο στρατό κανένας δεν γράφει. Ε, ε, αγωνίστηκαν, ε, αγωνίστηκαν, ε, αγωνίστηκαν, αγωνίστηκαν με την αριστερά. Ποια αριστερά... Όπως με βλέπεις. Κυρία μου και κυρία μου Να μείνουμε μισό δευτερόλεπτος στη δημοσιογραφία η οποία πηγάζει από πολιτικούς αφέντες. Για το θέμα του κυρίου Κατρογκάλου βρήκαμε το εξής. Προσέξτε. Ενώ η εφημερίδα από το βήμα έβγαλε τα στοιχεία για τον Υπουργό την Κυριακή προσέξτε. Ο Βορύδης είχε πει στη Βουλή την Πέμπτη δυο μέρες πριν το δημοσίευμα τα ίδια ακριβώς πράγματα ή, προσέξτε τα αν ο Κατρούγκαλος έκανε αυτό που αυτό ή δεν το έκανε θα αποδεχθεί το θέμα είναι τώρα αυτή ε, η πρασινογάλαζη Στρούγκα υποτίθεται ότι κάνει αντιπολίτευση τώρα και μας μοστράρει τη δική της ηθική ποια ηθική ρε για να μέσω του Κατρούγκαλου Ωραία, οι παίξτες να πω να το πω, Άρθ, ναι. μου και κύριοι, δεν ξέρω αν επισκεφτήκατε την εφημερίδα μας, όπου σα έχουμε. Χωρίστε, παρακαλώ. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Αγαπητέ μου φίλε, η δημοσιογραφία... Αυτή στην Ελλάδα μιλάμε τώρα Αυτή που γνωρίζουμε εμείς με την πολιτική Είναι στον ίδιο βόθρο Οπότε μη μιλάμε για, Δηλαδή προσβάλλουμε αυτή τη στιγμή Τη δημοσιογραφία όταν μιλάμε Για τέτοια δημοσιογραφία τι δηλαδή Δεν είναι δημοσιογραφία Αυτό είναι όργανο Της πολιτικής Το οποίο δεν δε, δε βρίσκω λόγια Δεν βρίσκω λόγια Μιλάμε για απίθμενο βόθρο αν θέλεις να δεις τι είναι η δημοσιογραφία, μπε στον τοίχο, δες το ρεπορτάζ του ξενόφοντα του Ερμίδη για το θέμα των ε, που φέρει τον τίτλο ΜΑΤ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο και μπε και δες τι είναι δημοσιογραφία. Και λοιπόν, στην είδηση λοιπόν για τις σκουριές, όπου δεν κανένας παρουσιάζαν μόνο τους αγανάκτισμένου, ε, τα... οι οποίοι του πήραν τη δουλειά εκεί της Ελτοράντο, τους εργάτες της Ελτοράντο για τους άλλους με τις δημιουργίες των ΜΑΤ δεν είπε κανένα τίποτε <κυρίζει> Για τα κάκελα στο, τμήμα, στο νομικό τμήμα πολυγύρου δεν είπε κανένας τίποτε <τυρίζει> Κυρίες μου και κύριοι εμείς δεν παραδίδουμε μαθήματα δημοσιογραφίας <τυρίζει> Δεν είμαι θα καθηγητές τη δημοσιογραφία. <τυρίζει> Απλά στο, στην, κλου, στην κλάβα μας, στην κούτρα μας μέσα Υπάρχουν ανυποχώρητα πράγματα Η αλήθεια και η αξιοπρέπεια δεν διαπραγματεύονται Τελείωσε, είναι αδιαπραγμάτευτα και τη δημοσιογραφία την ασκούμε όπως εμείς καταλαβαίνουμε κατά το κοινός όπως έπρεπε να είναι και θα χαρείτε πολύ ότι υπάρχουν και άλλοι και αρχίζουν και έρχονται συνεργάτες στον τοίχο γι' αυτό μπείτε και ακούσατε και τη Θεοδοσία που είπε για το άρθρο της για το ρεπορτάζ της Μαρίας του Σολαγκίδη δική μας συνεργάτης είναι. Που, για το Υπουργείο Κομμαντατούρ Λοιπόν μπείτε και δείτε την άποψη περί δημοσιογραφίας, τίποτα άλλο. Οπότε πάμε λοιπόν, είχαμε και κάτι για να δούμε πως είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Καλός στην Εφη, καλή σου μέρα Εφη. Ε... Α, τι λέει η Εφη, μόλις φτιάξει καφέ και αναμένω τον έφορο που θα μου στείλουν οι θεσμοί. Ε... <laughs> <laughs> Γεια σου Εφη, η Εφη είναι ανθυρόστομη, έτσι να το πω έτσι λοιπόν. Δημοκρατία δεν είναι το εκλογικό σύστημα Μας είπαν οι πασοκοκρατικοί Θα το διαβάσω μετά Να σε καλά Από τους αχαρνείς Από τις αχαρνές Λοιπόν, να σε καλά ε. Καλή σου μέρα Καλημέρα σε όλους, όλους τους καλούς φίλους Και σε όσους δεν ακούνε Και σε αυτούς που ακούνε Οπότε κυρία μου και κυρία μου Για να μην παίζουμε πια Να μην παίζουμε. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση όπως και αν λέγεται αυτή, η αριστερά, διακυβέρνηση Ξέρω εγώ ε, Δεν ξέρω πως ε, Πως λέγεται Έχουμε να αντιμετωπίσει Η ουσία είναι μία Ότι πατάει ακριβώς πάνω στις πολιτικές Της γαλαζοπράσινης τρούγκας Συνεχίζοντας με χειρότερες Μνημονιακές καταστάσεις Και ένα ρόλο παίζει αυτή τη στιγμή Δύο μάλλον ρόλους παίζει αυτή τη στιγμή Πρώτον του αναχώματος Και δεύτερον της ολοκλήρωσης Τη ε, ε, επικράτησης του τέταρτου Ράιχ και επειδή φτάκαμε στο τέλος και επειδή πρέπει να ακούσουμε και ένα, ένα να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι ας ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι και επιστρέφουμε να κλείσουμε Λοιπόν, αυτό το παιδί παίζει κανονάκι ή τραγουδάει Είναι αειδόνι Λοιπόν κυρίες μου και κύριοι ε, Τελειώσαμε για σήμερα Μείνετε συντονισμένοι Θα παραδώσουμε το μικρόφωνο στον κύριο Καναλάρχη Εμείς δεν μένει τίποτα άλλο Από το να σας ευχαριστήσουμε Για την τιμή που μας κάνετε να μας ακούτε Και για τις πάρα πολύ καλές Και κατατοπιστικές παρατηρήσεις σας Ευχόμεθα να είσαστε Απαξάπαντες πάρα πολύ καλά Για και χαρά σας fm steo